Θα περνάει τίποτα. Αν δεν περάσουνε με τα μέτρα μας, δεν θα υποχωρήσουμε. Απροβούμε σε πιο άγρια σύλλησης. Και λιμάνια και αεροδρόμια. Θα γύρω την εμεισόδια κάθε μέρα. Άιστε μπρε! Είμαι ένα κτηνοτρόφο, αγαναχτισμένο. Η πλάτη μου έχει μαλακός από τα σάκια που σηκώνω κάθε μέρα. Και αυτή την κατάσταση με την αστυνομία δεν μπορώ να την καταλάβω γιατί. Θα σα πω γιατί. Το αεροδρόμιο τι σηκώθηκε αυτού. Το αεροδρόμιο το έχουν πουλημένο. Είναι ξένο Φερόντον, Είναι το γερμανό. Για ποιον λόγο χρύνεται το δρόμο. Δεν είναι δικό του. Δεν είναι δικό μα. Το έχουν πουλήσει. Θα ανοίξουν να περάσουμε. Είναι ξένο το αεροδρόμιο. Δεν είναι ελληνικό. Το πουλήσει αν αυτό. Εδώ σώσαμε τι ξένε τράπεζε Τα χρόνια του μνημονίου. Τις γαλλικές, τις γερμανικές, θυμόσαστε, στην αρχή έτσι ήρθε το πρώτο μνημόνιο, μετά ήρθε και το δεύτερο, μετά ήρθε και το τρίτο. Να σώσουμε, και καλά η επίφαση ήταν τον ελληνικό λαό και την τύχη του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όμως βασικά σώσαμε τις ξένες τράπεζες. Δεν θα σώσουμε τα ξένα αεροδρόμια. Μιλάνε εδώ οι κριτικοί, ένας κριτικός από, από τι χθεσινές κινητοποίησεις. Έξω από τα χανιά, από το Ιράκλο δεν έχει σημασία ποιο έχει δοθεί στα, στους ξένου, νομίζω και τα δύο. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Οτιδήποτε ξένο. Εμεί εδώ το σώζουμε. Δεν σώζουμε τίποτα ελληνικό. Δεν υπάρχουν και πολλά ελληνικά έτσι κι αλλιώ. Μόνο το ελληνικό το γνωστό, αλλά και αυτό ε, ξένο γίνεται σιγά σιγά. Οπότε, ναι, έχουμε μια τάση, είναι απόφαση του Έλληνα λαού να σώζουμε και τη ελληνική κυβερνήσεω να σώζουμε οτιδήποτε αφορά του ξένου. Εδώ σώζουμε του ξένου εκτό χώρα. Δεν θα σώσουμε του ξένου και οτιδήποτε ξένο μέσα στη χώρα. Οπότε η απορία του συγκεκριμένου αγρότη, με αυτό το ύφο που τον ακούσαμε και με την κριτική διάλεκτο, πέφτει στο κενό. Ναι, θα σώζουμε οτιδήποτε είναι ξένο. Και τα ξένα λιμάνια. Έτσι κι αλλιώ ξένο είναι το λιμάνι εδώ. Και το άλλο που θα φτιάξουν στην Αλευσίνα για του Αμερικανού και αυτό ξένο θα είναι. Τα αεροδρόμια τα 14 που ο Τσίπρα δεν θα τα έδινε, αλλά τα που γιατί τα είχαν δώσει προηγούμενη. Τα 14, τα τρένα με τις γνωστές ε, παρενέργειες, να τις πούμε, και αυτά είναι ξένα, ε, τηλεφωνίες, δίκτυα γενικώς, όλα αυτά είναι ξένα, κατά τα άλλα, ελληνικές σημαίες, πατρίδα, όλοι αυτοί που μιλάνε και πατρίδες, την ξεπουλάνε κομμάτι-κομμάτι και ξεκινάνε βέβαια από τα χρυσαφικά. Αυτά είναι κάποιες σκέψει που ξεκίνησαν από τη δήλωση αυτού του κτηνοτρόφου αγρότη. που έλεγε ότι γιατί φυλάνε το αεροδρόμιο αφού δεν είναι ελληνικό, είναι ξένο. Γιατί είχαμε και άλλους κριτικούς που έλεγαν άλλα. Το αεροδρόμιο καταγήφθηκε. Εφτάξαμε στα άκρα, γιατί η κυβέρνηση νερό. δεν μας υπολόγισε. Με βασιλικό, για ρέμ, για ρέμ και δυόσμο. Στολίσε ο Θεός, για για τον κόσμο. Το αεροδρόμιο τι τσικόφτια αυτόν, το αεροδρόμιο το έχουν απολυμμένο. είναι πια, για ρέμ, για ρέμ και βόρα. Δεν σε κακό για ρε με στη χώρα. Ζήτω η νέα δημοκρατία που <συσί> τώρα το παιδί για ρε μονάχο. Μοιάζει με πουλί για ρε με σε βράχο. Τι πουλί να σου να τρομά να σου ήρθε, το πολύ πολύ να σου να καραγκάξει. Τέτοιο ξαφνικό κρίστε, κρίστε, κρίστε μου. Έλα Ελάχιστα και παραγγέλνω. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Ο πρωτογενή κλάδο τη Κρήτη θα στηριχτεί, είτε το θέλει κυβέρνηση. Είτε όχι, δεν θα αφήσουμε τις εταιρείε να πεινάσουν τις οικογένειε εδώ και χιλιάδε χρόνια που ζουν από το πρωτογενή κλάδο. Δεν θα αφήσουμε τι εταιρείε να πεινάσουν τι οικογένειε. Άντε να δούμε τι θα καταφέρουν από όλα αυτά. Πάντα τα ακούμαι πολύ ενδιαφέρον αυτά τα όνειρα των κινητοποίησεων. Ωραίοι στόχοι είναι... αλλά νομίζω είναι περιορισμένοι στόχοι, γιατί πάντα οι εταιρείε οι οικογένειες τις κατασπαράζουν, γιατί αυτό είναι ο ρόλος των εταιρεών. και εφόσον έχουμε εταιρείε, δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Οι εταιρείε θρέφονται από οικογένειες. Οπότε ή καταργούμε τσι εταιρείε για να έχουμε τσι οικογένειες, αλλιώς δεν θα έχουμε τσι οικογένειες. Οι εταιρείε θα έχουμε όμως, όπως και να το κάνουμε, Παρ' όλα αυτά, του ακούω του αγρότε και του αγρότε και εργαζόμενου κατά καιρού που θέτουν, που έχουν θέματα, που έχουν διεκδικήσει και με διάφορου τρόπου τα βροντοφωνάζουν, υπάρχουν και εξάρσει. Δίπλα του είμαστε προφανώ, του προβάλλουμε. Αλλά θα βάζουμε πάντα αυτό το αλλά ότι μόνο η κοντόφθαλμη λογική δεν λύνει τα θέματα. Τι εταιρείε τι αντιμετωπίζει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και επειδή μιλάμε κι εμεί κριτικά ενώ δεν είμαστε κριτικοί. Ε, να πούμε, επειδή όσα έγιναν χτες ε, κινητοποίησαν την κυβέρνηση, ενόχλησαν μεγάλο μέρος του, των ελλήνων πολιτών, ότι τι να φτά χτυπούσαν όλα αυτά γίνανε σε μία μάχη. Ε, ξεφεύγουν όλοι από τα όρια όταν υπάρχει μάχη και ξεκίνησε και κάπως όλο αυτό. Πάντα υπάρχει μια αρχή που πρέπει να την ψάξουμε να την βρούμε και όταν μετά έρχει, έρθει η εμπλοκή ε, δεν υπάρχει λογική πάντα, θα γίνουν ακρότητες όπως πολύ καλά. Ξέρουμε, γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Όμω αυτό είναι που αγαπάμε στου κριτικού. Ως μαγικό τόπο, λοιπόν, προσήλκησε κατακτητέ. Σωστό. Γιατί λογικό είναι, κατακτητέ δεν θα πάρουν το... ένα, ένα μαγικό τόπο. Άρα οι κριτικοί διαχρονικά έχουν μια κουλτούρα αντίσταση και πάλης Από του αρακινού πολεμάνε η κριτική Σωστό. Και είναι ενόπλη Δεν είναι ενόπλη τώρα στα Βορείζια. Όχι βέβαια. Η παράδοση οπλοκατοχή στην Κρήτη δεν είναι ούτε ,τι για τις Είναι γιατί οι κριτικοί λεβέντε. Πολεμούσανε επί χίλια χρόνια κάθε κατακτητή. Γιατί ξαφνικά είχε γίνει στην Ελλάδα εδώ και πέντε μήνε η κρίτη συνώνυμο τη κλεψιά, τη πατάτη. Απατάω νε κριτική, απατάω νε τρόφι, απατάω νε Όπα να πάμε την κριτή, όπα. Ο κόσμο δεν σταματά. Μέχρι εδώ η οικολογία. Να πάμε την κριτή, όπα. Αυτά τα έλεγε με για τα όπλα πριν κάνω μήνα. Ε, όμως μίλησε για την ιστορία που έχει κρήτη στην αντίσταση γιατί όλα αυτά επειδή θέλουν να βγάλουν εγκληματική οργάνωση τε, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους χθε που κυνηγούσαν τους αστυνομικού και ακούγονται διάφορα τέτοια πολλή ώρα δεν στέκουν νομικά, δεν στέκουνε και ηθικά και λογικά παρόλα αυτά όμως βλέπουμε την ε, τάση της κυβέρνησης να κατηγορήσει τους αγρότες και πήραν τα βίντεο και κάναν διασταυρώσεις και βρήκαν τον εγκληματία. Και τις, την προηγούμενη εβδομάδα και τι δύο-τρει προηγούμενε εβδομάδε παρελάβουν από την εξεταστική τη Βουλή πραγματικοί εγκληματίε που έχουν εκλέψει και κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μα. Αυτό κι αν είναι εγκληματική οργάνωση, που είναι και γαλάζια εγκληματική οργάνωση, και λένε ότι τα πήραν από τη Μάνα, από τον πατέρα που ήταν χορευτή, που ήταν πατοματζή, που η Μάνα είχε ξαφνικά λεφτά και μοίραζε 800 χιλιάρικα, που έχουν τη Φεράρι, που δεν τι έχουν, τι αν έχουν δηλώσει, πώ του ήρθαν τα τζόκερ που έχουν κερδίσει 8 ο καθένα. Για αυτά τίποτα δεν ενοχλείται την κυβέρνηση θα παρακολουθεί από μακριά και κάνει ζάπινγκ και γι' αυτά που γίνανε χτες αμέσως να τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση όμως εδώ ο Άδωνης την εγκληματική οργάνωση στη Τι είναι αυτό δηλαδή Αυτό, αυτό είναι, είναι καντική ρε παιδιά Τι παράδοση είναι Λεβέντες, είναι είναι. Θέμα Λεβέντες θέμα. μ' αρέσουν να τους γουστάρω Από πότε οι νεράιδες γίνουν χορεύουν στη στεριά Από τ Το σίγουρο είναι... Αντώνη Σαμαράς! Πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ. Αυτό έχω να πω εγώ. Η μπηχτή από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο αμέσως ήρθε, ακούσαμε και την παρουσίαση του Αντώνητος Γεωργιάδη, κάποτε σε μια προεκλογική συγκέντρωση και ο Σαμαράς μίλησε Χθε και ο Καραμαλής μίλησε, αυτοί μιλάνε μαζί. Κάπως επικοινωνούν και βγαίνουν και Καταχαιριάζουν την κυβέρνηση των αρίστων την εκλεγμένη κυβέρνηση που τα πάει πάρα πολύ καλά και αυτό αποδεικνύεται, φαίνεται κάθε μέρα τώρα υπάρχει μια οδηγία, να το πω μια, ένας κανόνας, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και λογικοί να μπούμε λίγο στη θέση και του αντίπαλου στη θέση την απέναντι θα το κάνουμε τώρα, αυτό μας βοηθάει ο κύριος Δημοσθένης Πάκος είναι πρόεδρος των αστυνομικών της Αττικής ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο ΣΚ� Και μιλούσε για του αστυνομικού που μεταφέρθηκαν, γιατί οι δυνάμει του ΝΟΜΑΤ μεταφέρθηκαν στην Κρήτη για να αντιμετωπίζουν την κριτική. Αν και αυτοί είχαν τι γλίτσε εκεί, τι κατσούνε, όπω λέγονται. Παρόλα αυτά, είδαμε, του χτυπήσαν, του διώξανε, του απόθυσαν, Αναποδογήσαν με φοβερή ευκολία και ένα αστυνομικό όχημα. Χθε, τέτοια ώρα τα περιγράφαμε. Μετά μπήκαν και πήρα και τα δύο αεροδρόμια. Ε, όλο αυτό δεν αντιμετωπίζεται, θέλει ενισχύσει από την Αθήνα. Και βγαίνει ο κύριο Πάκο, συνδικαλιστή, σήμερα το πρωί. Να πει για το δράμα των μεταφερόμενων δυνάμεων Αυτά με συγχωρείτε για την έντασή μου Σας mm. τα είπα την Παρασκευή Είμαι βέβ... Ήμουν βέβαιος ότι θα γίνουνε, Επειδή mm -hmm. σήμερα κατεβαίνουν και δημιουργίες από την Αθήνα Εγώ Εκεί, λέω το... Εκεί διδί. θα πάνε οι συνήθεις των Αθηνών μάλιστα. Που ξέρουν θα βγάλουν διδιά, το θηδί Αν την τρύπα αλλά, αλλά εάν υπάρξει περίπτωση Μέλος της Ένωσης αστυνομικών των Αθηνών Να πάτε οτιδήποτε σε 4 επάρκεια άλλου σα το λέω, ό,τι χρήματα έχουμε θα τα χαλάσουμε σε μην κεντρο και να δούμε το οποιοδήποτε. Τέλο εναντίον, εναντίον το οποιοδήποτε, Ακόμη... αυτόν... του οποιοδήποτε πέρα από φυσικού αυτού. Πατά πάντων. Και από αυτό που σχεδιάζει. Ακόμα εναντίον... και αυτό που σχεδιά. Η αστυνομία δεν είναι σάκο του μπόν στο πλήθο. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Στέρνουμε 4 δημιουργίε να κοιμούνται στο κατάσρωμα για να πάνα δουλέψουν 20 ώρες όλα το πρωί. Έτσι γίνεται. Να κοιμούνται στο κατάσρωμα για να πάνα δουλέψουν 20 ώρε όλα το πρωί. Δυο στην Σφιχτά, σφιχτά αγκαλιασμένη. Και έναν αυτό πουλό πιο κήμα. Που τα αργασμένο δέρμα του. Το είχε ποτίσει η αλμύρα. Και το είχε μαστιγώσει η αλύπητα το κύμα Τα παλαμαρίδια του να βγαίνει. Τα καμπανέλια. Ήταν ωραίο το ταξίδι. Και η μικρή μα ιστορία. Τώρα μια πικρά έχει μείνει. Και αυτή παλιά φωτογραφία. Να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρε φορά το πρωί. Όχι, να σταθούμε λίγο και θα σταθούμε βεβαίω. Γι' αυτό βάλουμε και αυτό το τραγούδι. Το οποίο θα μπορούσε να έχει τίτλο Τα ρο του έρωτα. Γιατί λέει πολλά ρο ο Χατζής Αλλά είναι και ο Ελίτης Όλα αυτά μπλέκουν, δεν είναι και Πέμπτη. Σε δύο μέρε έρχεται. Αλλά μπορούμε να το ταιριάξουμε και να το ταμπελοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ είναι ο κύριο Πάκο, ο οποίο ανέδειξε ένα θέμα. Ότι ταξίδεψαν στο κατάστρωμα για να πάνε δουλέψουν. Δουλέψουν τα ΜΑΤ, οι 20 ώρε. Μπορεί να μείνουν πολύ αποδοτικά αυτό, γι' αυτό το επισημένουμε τώρα. αυτό Γιατί αν κάποιο πάει στη δουλειά του και δεν είναι ξεκούραστο, μπορεί να μην αποδώσει σωστά. Και εμεί θέλουμε να αποδίδει η ελληνική αστυνομία σωστά. Και εκεί οι κριτικοί πρέπει να τακτοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Και όλα αυτά τα έλεγε το πρωί, προσπαθώντα να μα πείσει ο κ. Σπάκου, χωρί να τον ενδιαφέρει, δεν έχει σημασία. Τα έλεγε πάντω, απευθυνόμενο προ το κοινό, για να δείξει τι δυσκολίε τη δουλειά. Αυτό που στο Το κατάστρωμα είδε... κοιμήθηκε. Αυτό... αυτό που το είδαν γραμμένο να μου πούνε. Γιατί το λέτε αυτό τώρα, Πού το είδαν γραμμένο, Για κάτι τέτοιο. Του βάλαγαν και κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα. Για να πάνε στην Κρήτη. Ναι. Δεν είχαν καμπίνε στα παιδιά να κοιμηθούν, Να σε Όχι, δυστυχώ. Δυστυχώ. Αυτό είναι επιχειρησιακό χάλι. Ένα χλαρόπουλο ψηλά σε κοίταζε ερωτευμένο. Και ο καπετρινό στα σκαλιά με το τσιμπούκι του σβισμένο. Τάνια, ξέχασε το τσιμπούκι στο σπίτι. Κι είπα, βάσκε το χρεαστή και βάλει φωνέ. Ήταν όρθιο το ταξίδι και η μικρή μα ιστορία. Τώρα μια πικρά έχει μείνει. Και αυτή η παλιά φωτογραφία. Δεν είχαν καμπίνε τα παιδιά να κυμούνται. Να σιγουραστούν, Όχι, δυστυχώ. Κάλασπαράζει η καρδιά όλων ότι μεταφέρθηκαν τα παιδιά χωρί καμπίνε στο κατάστρωμα. με τέτοιο καιρό, τι εξαρτήσει όλα αυτά λογικό είναι, εργατική διάσταση δίνουμε εδώ γιατί εμείς με τον εργαζόμενο οπότε πώς πάει κάποιος εργαζόμενος να ταξιδέψει τώρα μες το μες το χειμώνα, δεν ξέρω αν είχε και ανέμου στο Αιγαίο και ταρακουνιόταν το πλοίο, θα βγει κομμάτια πώς μετά θα πάει να πλακώσει το ξύλο τον άλλον με την κατσούνα είναι ένα θέμα όλο αυτό και πολύ σωστά εδώ αναδεικνύεται Και με αυτό το τραγούδι που κοντράρει λίγο με τον δυναμισμό των ΜΑΤ Προσπαθούμε να το φτιάξουμε σαν εικόνα ένα τρυφερό ωραίο τραγούδι ο Κώστας Χατζής, τον το ναυτόπουλο έχει τίτλο Με κάτι καπετάνιος με τσιμπούκια, κάτι ναυτόπουλα με τα παλαμάρια τους Όλα αυτά λοιπόν μαζί με του Ματατζίδες Το κάνουμε εικόνα, το φτιάξαμε, το φέραμε, το λιάναμε κάπως Να δημιουργήσουμε αυτές τις πολύ ωραίε εικόνες Ακριβώς πάνω στην κουπαστή. Σταίνουν τέσσερι δημιουργίε να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρες φορά το πρωί Ή πρώτη μας η εκδρομή κάποια παρασκεύη του Μάη <κυρίζει> Δευτέρα του Δεκέμβρη Εμείς οι δυο Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη Στην κουπαστή και έναν αυτοπούλο στο πλάι Εδώ, ρε, μου, Α, πήγερα, Ήταν... και η μικρή ιστορία, Τώρα μια πικρά έχει Και αυτή Η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτού τους δρόμους Και κάνει και κάποιε επιχειρήσεις, κάποιες τιμέ για να μην πάνε κάποιοι από τους διαδηλωτές για να μην τους τσουβαλιάζουν όλους να κλείσουν παράδρομος ή τέλο πάντων ζωτικής σημασίας υποδομές. Άρα αν δείτε τέτοιες εικόνες, προφανώς αυτές οι, αυτές οι, α, οι εικόνες αναφέρονται ε, ή αφορούν τέλο πάντων επιχειρήσεις της αστυνομίας για να μην... προχωρήσουν τα μπλόκα σε σημεία τα οποία θα εμποδίσουν ακόμα παραπάνω την κοινωνία Μην τρελαθούμε εντελώς Δεν νομίζω ότι πιστεύει άνθρωπος ότι συμφέρει τον οποιονδήποτε από εμάς ή έχει τέτοιο σκοπό η αστυνομία να ταλαιπωρείται η κοινωνία <χη <χη Και έτσι από την κουπαστή και τον αυτό που λέω πιο πέρα και την ωραία φωτογραφία πήγαμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη κριτικός και αυτός νομίζω Ο οποίο μα λέει εδώ του στόχου τη ελληνική αστυνομία. Ναι, αλλά αν του έχει άϊπνου, δεν εξασφαλίζεται έτσι η ηρεμία τη κοινωνία, γιατί μπορεί να είναι εκνευρισμένο ο άλλο, να είναι νισταγμένο και να ξεσπάσει όπου βρει. Ενώ εδώ στην Αθήνα που κοιμούνται καλά, βλέπουμε ότι είναι πολύ συνετοί, πολύ ευγενεί, προσινεί, αγαπάνε τον κόσμο, δεν κάνουν ακρότητε, όπω την προηγούμενη εβδομάδα. Στα επεισόδια και όλα αυτά είναι θέμα του ύπνου. Ενώ ο κύριο Πάκο έχει θέσει πολύ καλά το ζήτημα, και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ συνέβη χτε με ντόπιου αστυνομικού. Γιατί σήμερα πάνε οι άϊπνοι. Χτε ήταν οι κοιμισμένοι αστυνομικοί που είχαν χορτάσει ύπνο. Τι ακριβώ κάνανε, το καταγγέλει ο πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ιρακλίου ο κύριο Λευτέρη, Τριανταφυλάκη. Τόσοι είπαμε, αφήσετε μα να πάμε στην αυγή του αεροδρομίου, να κλείσουμε το αεροδρόμιο ειρηνικά και όμορφα. Η απάντηση ήτανε καπνογόνα, κρότους λάμψης και πλαστικές σφαίρες. Μας παίξανε πλαστικές σφαίρες, οι οποίους έχουμε και τραυματισμούς, οι οποίοι έχουν πάει οι στα νοσοκομεία. Ε γίνεται ο λαός, ο κόσμος, όταν δέχεται τέτοιου είδους, τέτοιου είδους καταστάσεις, να σταθεί άπραγος και να μην προβεί και αυτός σε τέτοιε κινήσει. με πέτρες ό,τι άλλο βρει μπροστά πλαστικές σφαίρες ήταν επειδή είχαν κοιμηθεί καλά το βράδυ και χρησιμοποίησαν στην Κρήτη, μπαλωθιές υπάρχουν με πλαστικές, με κανονικές ε, ελπίζουμε οι σημερινοί που είναι άυπνοι και θα πάνε όπως θα πάνε, τσατραπάτρα χωρίς ένα μπραντς κάτι, ένα πρωινό, μια ομελέτα, ένα Κροκμαντάμ, κάτι πρέπει να φάνε και τα παιδιά που λέει και ο Δημήτρης Οικονόμου. <Και> να δω πώ θα λειτουργήσουν. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ξαναγυρίσουμε στον κύριο Μαρινάκη, γιατί μα θυμίζει τα καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή <και> δημιουργεί τι συνθήκε για να αυξηθούν τα έσοδα, ώστε να επιστραφούν πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Ο κόσμο περνάει δύσκολα, το ξέρουμε. Όμω έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα. Μπράβο! <Και> Όμως έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν Από έσοδα τα οποία έχουμε δημιουργήσει και όχι από δανεικά από τις επόμενες γενιές Με τη ομορφιάς για ρεμ για ρεμ τον ήλιο Σου χτίσα κι εγώ για ρεμ για ρεμ βασίλιο Να κάτσουμε μαζί να βρούμε άκρη Μάθανε και για ρεμ για ρεμ και για για ρεμ και σκόνη Και μείνει για για ρεμ Για δάμι, για δάμι, το Ζήτω η νέα δημοκρατία συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. <σχύ> Να μην ξαναδώ, ποτέ, ποτέ, ποτέ μου Στη ζωή κανεί δεν πρέπει να λέει ποτέ <σχύ> Να και ο συγγραφέα φιλόσοφος Επειδή το τραγούδι λέει ποτέ, ποτέ μου Πετάχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας και πολύ καλά έκανε Γιατί το πνεύμα δεν μπορεί να φυλακιστεί ε, Ξεχυλίζει και από τον Αλέξη Τσίπρα Ειδικά είναι ο βεζούβιος Όχι νεκρός, ενεργός. Και μα είπε ότι δεν πρέπει να λέμε αυτό το πρωτότυπο, να μην λέμε ποτέ στη ζωή, ποτέ. Ε, το κρατάμε αυτό ως παρακαταθήκη και πάμε στα υπόλοιπα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει τους κοινωνικούς αυτοματισμούς, όμως η κοινωνία είναι με τους αγρότες. Φαίνεται αυτό, ανεξαρτήτως χρώματος, ενοχλεί λίγο και προσπαθούν με διάφορα τέτοια εγκληματικέ οργανώσει και άλλα αστεία. Να μπλοκάρουν τον κόσμο, ταλαιπωρία επιβατών και διάφορα τέτοια. Θα ακούσουμε μια κοπέλα που αποκλείστηκε στη Θεσσαλονίκη. Όχι από του αγρότε, τον δρόμο τον είχαν κλείσει οι κλούβε των αστυνομικών. παρόλα αυτά, απαντάει ω εξή. Να σα κάνω θα... μια ερώτηση, καλημέρα σα. Mm. από πού έρχεστε για να καταλάβετε. Εγώ πηγαίνω να πάω, βο... να... εγώ πάω στη δουλειά μου. Στην δουλειά. Και πάτε με τα πόδια λόγω τη κατάσταση. Ναι. Πόσα αγροτάτε. Κανένα τέταρτο. Α. Σταθμεύσατε αλλού επειδή έπρεπε να λεφθούν. τα, τα λεωφορεία δεν κάνουν την ε, κανονική του διαδρομή. <χαγένιση> Πάνω από περιφερειακό και αφήνουν αεροδρόμιο. Φανταστείτε την Δεν πειράζει. Υπάρχει λόγο και σκοπό. Υπάρχει λόγο και σκοπό. Καθαρό μυαλό να έχει. Σήμερα είναι οι αγρότε, αύριο είναι η άλλη κατηγορία, μεθαύριο είναι η άλλη κατηγορία. Αλλά πέρα από όλα αυτά, οι αγρότε είναι κάθε μέρα γιατί υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση. και στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα το τι τρώμε, τι μπαίνει στα σπίτια όλων ποιότητα τροφίμων φτίνια, τιμέ στο κρέας, στα λαχανικά σε όλα τα υπόλοιπα πώς ακριβώς ταίζουν αυτά τα κρέατα τι είναι, αυτό που παράγουν στον πρωτογενή περίφημο τομέα εμείς όλοι το καταναλώνουμε εδώ, δευτερογενό, τριτογενό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό Κάποτε έπαιρνες ένα ροδάκινο και το ακουμπούσες στην κουζίνα και μύριζε όλο το σπίτι. Τώρα είναι καλοφωτισμένα, καλοχρωματισμένα, γεύση καλή δεν έχουνε όλα και ψάχνουμε με το ντουφέκι να βρούμε το σωστό. Οπότε μια είναι μια ε, γενική κουβέντα όλη αυτή η εξέλιξη του πολιτισμού, πόσο εξέλιξη είναι και πόσο πολιτισμό αφήνει στους ανθρώπους να έχουνε. Γιατί και η διατροφή, η αισθητική, όλα αυτά είναι και τμήματα, τμήματα του πολιτισμού. Ακούσουμε κάποιου αγρότες οι οποίοι βεβαίω όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ ως πολυτέλεια να έχουν γεύση δηλαδή τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα και όλα τα υπόλοιπα να είναι υγιεινά για τον οργανισμό με καλά υλικά, με καλέ τροφές, καλές πρωτεσίλες όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολυτέλεια για όλους αυτούς γιατί έχουν πολύ σοβαρότερα θέματα Δεν είμαστε καλά, ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο Όπως αυτοί τα παιδιά τους θέλουν να τα σπουδάσουν και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να λέει Παπά, πέρασε εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι του. Δεν γίνεται άλλο. Τελευταία ευκαιρία είναι. Απληπισία. Και γι' αυτό και έκανα και στου δρόμου. Ζητάμε το δίκαιο μα. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Ο Ποντάλη μα έχει πει να ψάξουμε κάτι άλλο. Γιατί δεν βγαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει μέλλον. Με αυτέ τι τιμέ κιόλα δεν βγαίνει. Να σε κοιτάει το παιδί σου στα μάτια να θέλει να πάει κάπου αγγλικά ή ένα φροντιστήριο για να κάνει κάτι καλύτερο και να μην μπορεί. Υπάρχει μια απελπισία. Είναι σαν να πηγαίνει στη δουλειά σου και να φεύγει απλήρω το σπ Κρήματα στην τσέπη υπάρχουν μόνο οι φωτογραφίε πλέον. Ήταν ωραιώτα. Τώρα μια και στην τσέπη υπάρχουν μόνο οι φωτογραφίες πλέον. Και τι σύμπτωση τα χρήματα στην τσέπη από τι φωτογραφίε που έχουν οι αγρότε και οι φωτογραφίε μου βγάλει αστυνομική στην κουπαστή με τον αυτό πιο πέρα. να κρατάει τα παλαμάρια του, όπως λέει, το τραγούδι να παίζει, δεν θυμάμαι. Όπως το περιγράφει ο Κώστας Χατζής. Και επειδή διαμαρτύρονται οι αγρότες, τους ακούσαμε, και γενικώ έχουμε ακούσει πολλούς αγρότες τις τελευταίες μέρες, ξεχνάνε όλη αυτή η αχάριστη συμμορία της μιζέρια, που έχει απλωθεί πια από το βορρά ως το νότο της χώρας και κλείνει αεροδρόμια λιμάνια αύριο και δρόμους εδώ και μέρε, ξεχνάνε το βασικό. Ο ελληνικό λαό την εξαετία έγινε πλουσιότερο γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και εγώ τώρα σκέφτομαι να φύγω, να πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Γιατί εδώ δεν βγαίνει άλλο. Και θα του αψηφίσει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερο. Αντί να γίνεται φτωχότερο. Τέλο, έχουμε τελειώσει. Αυτή τη στιγμή αυτοί που βρισκόμαστε εδώ πέρα στον δρόμο, είμαστε άνθρωποι κατεστραμμένοι. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν υπάρχει προοπτική για τίποτα. Είμαστε στο έλεο του Θεού. Δεν ξέρουμε πώ θα ξημερώσουμε, δεν ξέρουμε τι θα σπείρουμε. Με του φεγγαριού για ρεμ για ρεμ τα γιάσι, τον ιρο Yarem yarem nasi Dorudum dorudum Απότε ήμουνα και με πολύ. Ελληνοφρένιο, σήμερα τρίτη, τρίτη δεν είναι, τρίτη έχουμε χασίσει και τις μέρες. 2 10 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Καλησπέρα Καλησπέρα Ακούω επεισόδιο Ιουνίου Πόσο χάσιμο χρόνου και ενέργειας Και πώς η αφήνιση χρειάζεται ο κόσμο Για να ασχολείται με τον κότσο Πακογιάννη Το μυαλό δουλεύει καλύτερα Πιο γρήγορα ενδέχεται νέα ρευθύσματα Και την επιστροφή του Αλέξη Και πώς θα. Κιάξει το σύστημα δεύτερο Πόλο να μην τυχόν και πάμε σε εκλογέ χωρί αυτόν. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξη και ανασυγκρότηση. Ένα, μου. Μην τυχόν και διοχετευτούν. Ψήθυν και παρατάξει που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουβάγια του αρχηγών. Μα παντάζι, εννοεί. Ενώ όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμό και ακροδεξιά και το ένα καιτάλλο. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστοιχο από στόλε. Στου δασκάλου να παίρνουν την ομοσπονδία του, βλέπει στου καθηγητέ να προσπαθούν να πάρουν το σωματίτη την ομοσπονδία του, βλέπει την αδελφή να γίνεται αγώνα. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προ την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώ θα εξηγεί αυτό. Α, ε, δεν το έξι Ούτε και εγώ. Ότι πρέπει να ανοίξουμε κάνα βιβλίο όχι του Τσίπρα. Η Μέρκελ έμεινε άφημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξει βιβλίο για να στραφεί προ την άλλη μερικά ή πρέπει να πά προ την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξει βιβλίο. Αααωστό. Α σωστό. Ας γίνει ένα τα δύο πάντω. Α γίνει ένα τα δύο γιατί είναι προ Δεν είναι βάση. αυτό. Είναι γιατί τα μόρφωτα γύδια θα βασιλεύουν. Έτσι ακριβώ. Mm. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Hey. Και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ένα τόλμη τι κάνει. Καλά. Καέλα, πρώτη φορά περνώ από μεσβούργο σε χωπαρμένο. Ωραία. Μην τυκνίσει όλα τα ακρίβεια που θα τα... μαθαίνει μεγαλώσει. Εγώ σε παρακολουθούμε τόσα χρόνια και σαν γιαλάρα, ολέ και τέτοια. Πρέπει σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρα με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιάχρονο ατύριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι. Ah. Για να κερδίσει τι τι τις εκλογέ. Σωστό. Του αριστερό σου έχουμε. Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Ε, βέβαια. βέβαια. Ε, ε, ε, Αγκαλιά σιγιά με την Τώρα, πλακίστου με τον Άδωνη. Κατάλαβε, οι πολιτικέ που έκανε όταν ήταν κυβέρνηση ήταν μία αριστερά. Έτσι, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε, αυτό δεν έχετε καταλάβει. Του έβαλε και του άλλου τον εξάο και του λέει, Να, εδώ είμαστε. Πάμε με του άλλου. Να του. είναι Φανάρη. <σάλετε σάλετε> σωστό. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Μάλιστα, ε, ε, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να καλά. <σίλαι> Και κάτι άλλο θέλω να σου πω: Αλλά όταν άκουσα τον Άδανι να μιλάει για του κριτικού. Απατάω κριτική, κριτικοί, απατάω νο τρόφι, απατάω νε. Μπέ, Να πάμε την κριτή, απα! Χρειάστηκε. Ανταργιάστηκε. Α, συγγνώμη, είναι τι. Μου είδε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέα του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Χίτλερ Speech 1935, κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν του Χίτλερ, πολύ τρομακτικό. Την τίντε με Απατήστε, Πάπα! Ε, καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει. Δηλαδή, τι βλέπει, α πούμε, και παίρνει αναφορέ. Ήξερε, εγώ το Παπαδόπουλο, τότε που. Καλλιέργειε αυτέ οι αναφορέ του, τι πίστευε ότι βλέπει. Όχι, τι Κοστέλο. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη. Έλα φίλε, Έλα. ο Μιχάλης από την Ελλιούπολη μέσα Και τι να κάνω από τώρα Ρε φίλε, είμαι πολύ πρόβλημα να συμβάνεις με αυτόν Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, ξεμάσεις κάτι, κάτι Για τον Τζίπρα το Μπράβο ρε παιδιά Όχι, πιο Τζίπρα ρε φίλε, για τον Θήμιο Την Πέμπτη λέει σου Σούπρα ότι κάνει παρέα με τους φίλους του Και αναλύουν ε, τύχους του Ρέμου Έλα να με τελειώ. Την Παρασκευή λέει κάτι φίλου μου που του στέλνουν τετραγωνικέ ρίξει και κάτι πράξει. Τι γίνεται, κάπω έχει μπλέξατο, δεν υπάρχει. Εμεί στην Λευκοβόλη είχαμε παρανόμαλου. Αλλά τώρα αυτό κάπου αλλού έχει μπλέξατο. Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του η Σιριζέη. Πάνω αυτοί τώρα, τελειώσατε. Α, τελειώσατε. Ναι, ναι, τελειώσατε. Κατάλαβα, Καταλαβαίνω, θα να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξατο. Θα το δω, θα το δω, να είσαι καλά. Το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Ο μήνας έχει 9 σήμερα ε, Δεν είναι του Δεκέμβρη Του Δεκέμβρη στι 9 είναι Αλλά δεν είναι η Ανούλα του χιονιά ε, Γιατί δεν χιονίζει Εδώ δηλαδή τουλάχιστον στα νότια Και στην Κρήτη και στις άλλες περιοχές Η Λιώλουστα είναι τα μπλόκα Ή με μια ελαφριά συνεφιά Παρόλα αυτά έχουμε γιορτή σήμερα Οπότε πρέπει να Σταθούμε λίγο στο όνομα Άννα Χρήστο Σε ποιον νησί βρίσκεται η Μπούτσακ Τζάγια Η ψηλότερη νησιωτική κορυφή στον κόσμο Αναγουινέα. Γουινέα γουι, γουι, γουι, Όλο ξαναπέστο, παρακαλώ ε, Ένα Γουινέα Αννα Γουινέα Εννα Κάτσε τώρα Γιατί και από το πούντσοκ. Α, ναι, γουινία. Ο καθόλος. Γουινέα, γουινέα. Γουινέα, λάθος. Το Χρήστο, έχει τελειώσει ο χρόνος. Όχι το είπα, το είπα, δεν ακούστηκε. Άνα Γουινέα είναι η Άνα Γουινέα Είναι αυτό που μου Δεν είναι πουτσα τζάγια πολλά λοιπόν στην Άνα Γουινέα Γιορτάζει σήμερα να είναι πάντα καλά Όπως λένε πολλοί να χαίρεται τη γιορτή και το όνομά τη Όχι τον εαυτό Τη γιορτή τη και το όνομά τη, Οπότε να είναι καλά εκεί που είναι Να μας θυμάται Που και που και να μην χαθούμε Αυτό είναι το πολύ βασικό Θα πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος λαού Και Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουλάκι, εσύ και ο Καλαμούκι Εγώ δεν ακύρωσα το μισοτάκι για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο μυζωτάκι γαμμάτις. Έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτοί και θα τα φτιάξει με το ταξί να τρέχουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπαμε μα, λάκα. Δεν υπάρχει ακυρώνο το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάζεται τα νοσοκομεία όπου και να πας και α λέτε στα κομμουνιά τα τίτετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει για Ο τουρισμό πάει για νιόντα. αυτοκίνητα παντού δεν ανακάτες, μιλώπα, μίζερα που δεν θα να χά Για μου, είναι τα χαμός του δρόμου σαν να καίνουνε από κοίνο τα μυρνό. Πανάκες, ενομίτε να λέτε και λάδο δεν παίζει καμίνος. Γαμώμε, δε και δέρνουμε. Εγώ από το γαμώμε και δέρνουμε πουλές κατά το δέρνουμε. Δεν ψάχνουμε μόνο το μάκι. Τι ψάχνουμε Έχουμε και τον Κυριάκο. Α. Ποιο είναι αυτό ο Κυριάκο και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη, στον οποίο αναφέρεται ο κ. Ξύλου. Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο. Α. Α, ψάχνουμε. Τον α... Κυριάκο. Αυτό είναι ένα. Πόσε μην... κουμπαριέ έχουν και βαστιστήρια εκεί κάτω, ο καθένα. Ο καλά. Ε? Πολύ πράγμα. Γιατί και εδώ η πολιτική το ίδιο κάνει. Η 10 βαστιστήρια. Γιατί να μην έχει. Όσοι ψήφοι είναι. Όσοι είναι. Όλο το σόι. 70 άτομα στο χωριό. Έτσι. Ε, Άστα. Αστα, ήδη... μα χαμόσου. Λέω τώρα στο ίσω Χάμος, να χαγώ τέτοια μάνα, να μου δίνε τα χιλιάρικα έτσι, ε. Δεν είχες, α, τι να σε κάνω. 3,5 το 23, 5.150 ευρώ. 5,5 το 23, 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζας, συνολήμως. Μάλιστα. Πόσα Μα... τζόκερο, εγώ ναι πιάσει ρε, μάλιστα. Αρκετά. Πόσα. Αρκετά. Ζυγοβόρη του Εσύ, εγώ. Ε εγώ δεν παίζω. <χει> Αποστολή Καλημέρα. Να σου πω, ρε, εσύ, εμένα η μάνα μου η μου λέει ένα Ποιο από για το ζάχαρο, λέει ο μου. Λέει αυτό κληρονόμησε. Δεν να μου και εμένα καμιά φεράρι, Το ζάχαρο και πολύ σου είναι. Και πολύ μου είναι, ναι, ρε φίλε γα... για το ένα φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20 σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο. Τι Ε, δεξιώς, τυχερός, όχι Αριστερός Γρουσούζης, λυπάμαι. Αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπίλης, ο καχητικός, ο Γρουσούζης. Να, αριστερός πόσο λέει ο φασίστα ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας. Αυτό, λέει ο το είπα. Εγώ αυταίο, η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους να σε. Να σου πω, ρε φίλε, τρέχει ο κόσμο ψυχία του ψυχολόγου. Εγώ απαρακολουθώ. Αν δεν τρέχει, πέρα. όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε, θα έπρεπε περισσότεροι. Σύμφωνο, σύμφωνο. Άκου τώρα να δει. Σα ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τζίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό. Συμφωνεί, αλλά δεν θυσιάζει μια κούρσα για να πα. Να πει μια ώρα δεν θα κάνω. Εγώ δεν θα περάσω μια φορά. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Τι μου θυμίσατε, άκου. Εγώ στο σχολείο, ποιο θα τολμούσε να μου κάνει μούλινγκ. Μου είχαν ένα καθηγητή εκεί απέναντι από την ΕΡΤ που είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το Δηλαδή δεν μου έκανα με ένα μουλικ. Εγώ έκανα μουλι. Γιατί όμω έκανα μου. Γιατί, γιατί ο μαλάκα από μικρό. Γιατί ήμουν αμαλάκα από μικρό και γιατί δεν ήμουν ένα καλό μαθητή. Είναι αυτό που είναι... λέμε γενιέζει. Δεν γίνεται. Γενέστε. Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι, Λοιπόν, έκανα μου στου καλού μαθητέ. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που του κάνουν μουλι. Παιδιά, αυτοί που σα κάνουν μουλι. Είναι μαλάτη και κλεξική. Σα γεμένανε. Έκανα μουιγκ εγώ στου καλού μαθητέ, γιατί προφανώ το ζήλα. Εμένα πάντα αυτό μου θυμήσατε. Ακαιριβώς. Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη. Ναι, γιατί μόνο αυτό έχει ανακαλύψει ρίγα στην Εστονία. Επειδή στοίχαινε σαν του μαλακάκε εκεί στη Λετωνία από την παλιά, κάτι τη UNESCO, κάτι χαζά που έχουν. Ε, αυτό ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο τσίπρα είναι αυτό. Γελάτε. Γελάτε, Ε. Ξέρει ρίγα στην Εστονία. Μάγκα. Και για άλλου λόγου, Μάγκα, όχι μόνο που ξέρει τη ρίγα στην Εστονία. Ο Κώστας Καραμαλής λοιπόν χτες ε, μίλησε πάλι για άλλη μια φορά, τώρα τελευταία έχει πυκνώσει τις ομιλίες του και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ακούμε τη φωνή του, έχει διοικήσει τη χώρα για 7 χρόνια ε, 7 αιτίες μετράμε όπως ξέρουμε Μητσοτάξη του χρόνου κλείνει 7 αιτία και αυτός ε, έτσι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα Ο Καραμαλής λοιπόν χτες έθεσε και ένα γενικότερο θέμα Δεν αρκεί να λέμε ότι η δημοκρατία υπάρχει, οφείλουμε να... Εξετάζουμε αν λειτουργεί όπως πρέπει. Αν οι θεσμοί της παραμένουν ανθεκτικοί. Αν οι εγγυήσει που συγκροτούν το κράτος δικαίου παραμένουν αξιόπιστοις. Αν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Γιατί θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή των πολιτών. Στα τσακίδια. Γιατί χωρί εμπιστοσύνη καμία δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Και, απαντώ εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Δεν μας νοιάζει. Ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Δεν μας νοιάζει. Ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται. Δεν μας νοιάζει. Όταν αυτή η αντίληψη γενικεύεται και παγιώνεται ως πεποίθηση, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε. Σε κρίση εμπιστοσύνη. Κρίση αντιπροσώπευσης Κάνουμε δουλειές Κρίση αμφισβήτησης των θεσμών Εντάξει λοιπόν κάνουμε deal Κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος Το είπαμε, το κάναμε <αλίστ Saints> Καταγόταν στα διάμεσο και διάκοσμος για να υπερασπιστεί όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει χτίσει Δημοκρατία, α το πούμε Ωραία όλα αυτά που λέει ο Κώστας καραμαλή Ισχύουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν ισχύουν μόνο τώρα, ισχύανε και πριν 5 και πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για τα σοβαρά θέματα που εμπλέκονται και οικονομικά στοιχεία μέσα και παράγοντες και πολιτικοί παράγοντες υπήρχε πριν 10 χρόνια, πριν 15, όταν ήταν και ο ίδιος πρωθυπουργό ή σε αυτόν τον τόπο διαχρονικά. Έχει την ίδια αντιμετώπιση η καθαρίστρια με το απολυτήριο με τον ιδιοκτήτη τη ενέργα. που είχαν κλέψει το ΦΠΑ 250 εκατομμύρια και μετά βγήκε έξω και έκανε πάρτι στη Μύκονο και άλλοι είχε φάει 10 χρόνια. Αυτά συνέβαιναν και προηγούμενα και συμβαίνουν πάντα σε αυτόν τον τόπο και δεν είναι θέμα τόπου. Συμβαίνουν και στους άλλους τόπους. Απλά κρατάν καλύτερα και περισσότερο τα προσχήματα. Εδώ είναι όλα Χήμα, όπω ξέρουμε, ναι, έχει ξεφύγει το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Έχει αποδειχθεί και στην υπόθεση των Ντεμπών και σε άλλε υποθέσει. Μεγαρομαξί μου υπάρχει. Αυτό είναι ο Άριο Πάγο. Αυτό είναι το πρωτοδικείο. Όλα εκεί είναι. Αυτό είναι το εφετείο. Αποφασίζονται όλα από εκεί, το επιτελικό, το περίφημο κράτο. Και κανονίζονται οι καταστάσει. Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο Ευάγγελος Βενιτζέλο. Ζούμε λοιπόν την κρίση τη Δύση, την κρίση των Ευρωαμερικανικών σχέσεων. και την κρίση της Ζητικής Δημοκρατίας, καθώς η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή αντίληψη περί δημοκρατίας φαίνεται να αποκλίνουν σοβαρά. Πρόβλημα, πρόβλημα έχουμε, Χιούστον, έχουμε μεγάλο πρόβλημα που έχουμε κρίση της Δύσης. Πώς παρουσιάζεται την καπιταλιστική κρίση, γιατί αυτό είναι, αυτές οι κρίσεις είναι συνεχόμενες, εμφανίζονται τακτά χρονικά διαστήματα, στις ιστορίες της ε, ανθρωπότητας και στην ιστορία της ανθρωπότητας και συνήθως έχουν πολύ αρνητικές ε, επιπτώσεις στην ανθρωπότητα εδώ Ευάγγελος Βενιζέλος για να μην το πει έτσι το είπε κρίση της δύση και πολύ ωραία και με εύσχημο τρόπο το περνάει εκεί που το απογείωσε ήταν όταν την ε, ταξική πάλη την διαπάλι των τάξεων το ισχυρό που τρώει, συνεχώς τρώει τον αδύνατο το αποκάλεσε Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκιμενικής φτώχειας. Έχουμε ασυμμετρίες, ενώ ήταν όλα τόσο συμμετρικά. Μα πότε ήταν συμμετρικός ο καπιταλισμός. Πάντα ήταν α... ασύμμετρος. Ε, γι' αυτό υπάρχει, για να πακετάρει και να νομιμοποιεί στα μάτια όλων τις ασυμμετρίες, όπως τις λέει, τι διαφορές, τι έντονες, τι ταξικές, η μία τάξη τρώει από την άλλη, και αραιά και που, σε κάποιες επαναστάσεις, ή από κάτω γίνονται από πάνω, και προσπαθούν να βάλουν μία τάξη σε με γραμμ Προχωράει, Ασυμετρίε έχει, ε, διαφορές τεράστιες έχει και αδικίες έχει. Όλα τα άλλα τώρα είναι μπαλαμουτεύματα όλων αυτών για να. ωραία λέξη μπαλαμουτεύματα, για να πακετάρουν όλο αυτό που έχει από μεγάλους τη φιλοσοφίας, πακεταριστεί, λανσαριστεί και έχει εξηγηθεί και αναλυθεί σε δίφραγκα. Για να μιλήσουμε με, με όρου οικονομικούς. Όλα αυτά λοιπόν τώρα πώ θα λυθούν, οι προηγούμενοι τα λύσαν με πόλεμο. Δηλαδή εσείς αν δημιουργούν Ήσαστε Θα έκανα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ με την Κύπρο Πώς θα το κάνατε αυτό Ναι δεν, δεν είναι μόνο μέρος του δικαίουμα Και αφού δηλαδή, είναι το... Καζουσμπέλη Όχι το δεν είναι Καζουσμπέλη μισό λεπτό Ξεκινάς Υπά... με την ΑΟΣ Υπάρχει το Καζουσμπέλη Κοιτάξτε Άνευση φοβάσε το γεντονά σου μισό λεπτό Προ... Φοβάσε το γεντονά σου Μη σε δύρει Και δεν περάσει από το σπίτι σου μπροστά. Ε, τι να κάνει τώρα, Δεν είναι το ίδιο. Είναι με τα των κομμάτων. Έχει ισχυρό στρατό. Η Ελλάδα διαθέτει ένα πανίσχυρό στρατό. Θα δεν μπορεί να κάνει να, να πάμε σε μια σύγκρουση. Τότε γιατί παίρνουν τα όπλα. Αν παίρνουμε για άμυνα. Για πια, Ποιο το αυτό. Γιατί τα παίρνω. Τα F-35 δεν είναι αμυντικά όπλα, είναι θετικά. Ε αφού τα έχουμε, α κάνουμε ένα πόλεμο. Τσάμπα, τι τα έχουμε. Τα πήραμε για να τα, τα κοιτάμε. Ωραία, να τα εγγένει και πάει και... οι ιερείς εκεί του, της Βιωτίας και τα είχαν ευλογήσει τα Ραφάλ που ερχόντουσαν θυμόσαστε στην αρχή της κυβέρνησης Μιτσοτάκη mm. κάναμε και αγιασμούς όσων κύριε Τολάουντς και τα λοιπά και τα λοιπά αφού τα έχουμε ας κάνουμε έναν πόλεμο με την Τουρκία να μην πάνε χαμένα Εσείς θα επιλέγατε μια σύραξη μαζί τους Εάν η Τουρκία αφισβητούσε την κυριότητα της κυριαρχία μου που το κάνει Θα έκανα 12 ναυτικά μίλια, θα έκανα και ως, και αν το επιχειρούσε θα βγει από τι αντροκικά σκάφη. Όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Μπορούσα, δεν γίνεται διαφορετικά. Yeah. Μπαίνει στο σπίτι μου ο κλέφτη, μου σπάει την πόρτα ή, yeah. ή δεν μου αφήνει να κάνω τη βεράντα μου. Yeah. Ποια είναι η λύση, yeah. να δεχθώ ότι η βεράντα είναι δική του. Όχι, τα λέω πολύ απλά. That's Έχω right. ένα κόπεδο 200 τραγωνικών και μου λέει άλλο τα 100 είναι δικά μου. Τι θα του πω, την δικά σου παρτά. Όχι, Όχι φίλε μου. Όχι Τούρκε, δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου. Και τα 12 ναυτικά μίλια με βάση το Διεθνέ Δίκαιο και τα 200 ναυτικά μίλια με βάση την ΑΟΣ. Θα το έκανα. Και από εκεί και πέρα θα ενημερώνω και τον ελληνικό λαό. Μα το λέω τώρα. Ότι ακούστε, κύριοι, εγώ την επόμενη μέρα που θα κυβερνήσουμε θα σα επαναφέρω στην ποτέρα κατάσταση. Φρέπει να επανέρθουμε πίσω Πρέπει να επανέλθουμε πίσω τέλο. Πρέπει να τον ψηφίσουμε. Πρέπει να τον ψηφίσουμε γιατί θα αξιοποιήσει τα όπλα που τα έχουμε πάρει να μην σαπίσουν και σκουριάσουν. Κρίμα είναι τόσα εκατομμύρια να πάνε χαμένοι να πάνε να πολεμήσουμε για το κινέζικο λιμάνι τη Κόσκο. Εδώ στο Πειραιά Δεν θα μας το πάρουν η Τούρκοι Θα είναι κινέζικο Και εμείς όπως ξέρουμε πολεμάμε για τα αεροδρόμια Και τα λιμάνια των Αλουνών Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού Διαφμίσεις, μαγκαζίνο Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια Πάντως, και έχω και άλλη μια παρατήρηση Με Α, έχουμε και παρατηρήσει, μάλιστα. <στα> θα την ακούσουμε <στα> και από πάνω. Ναι, δεν θα τα ακούσει τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι. Τέλο, και εγώ να πω τη μαλακιά μου, τάξε. Πε την πε, τη, παιδί μου, ελεύθερα τι από μαλακιά μου. εδώ άλλο τίποτα. Να <στα> σου <στα> πω. <στα> αυτό τώρα το πράγμα που μα λέγαμε τη ζωή, οκ, κυθαριό, τελείω. Δηλαδή, πραγματικά κόρηνη φάση με όλο αυτό το πράγμα. Ζωή, έχοντα πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μα, μπορώ να κάνω απλό ότι θαυμασμό. Θα χρειαστεί, ζωή. Άρα, μου βαίνεται ότι είναι λίγο too much η φιλή στόχευση, <στα> <στα> Ξέρω εγώ, εδώ ακόμα αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό ο Ποιο είναι ο Μάκης? Και ποιο είναι αυτό ο κούλινγκ. Ισχύει, αλλά too much είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγό είναι too much. Και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει και ασχολία στο επειδή οι άλλοι είναι λαμόγια. Ναι, η άλλη είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια, αλλά και αυτό το υπερεγό πού θα φτάσει. Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλά τα είχε πει κι ο άλλος, χθες με κτλ. Κουλά, εγώ, και ο άλλο αλλά έχετε μπορεί να κάτσει αυτό το Ή ότι είναι ακροδεξιό, ξέρω εγώ, Τσίπρα ή ο Βαρουφάκη. Λούμπερ, στοιχεία είναι σίγουρα. Ε, καλά, δεν είπαμε την <χει> είναι ακροδεξιό τώρα, μην τα μπερδεύουμε. Ε, είχε πει ο άλλο μέσα, εκεί πέρα στο λάρι τα δικά του, τον αγαπάω γι' αυτόν. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, και εγώ φέρω αντίλογο. Δηλαδή, στη ζήτηση κάνουμε, δεν λέω κάτι αρνητικό. Αυτό Λουμπεν, σου έλειπε και... κιόλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όπω και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκώνη για το 3 η Άτλα. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, okay. οκ. Λοιπόν, τι έχουμε. Δηλαδή, έχουμε και πληροφορίε, okay. οκ Κάνε κίνηση το 3A I Atlas, καπα-πύρο τριγωνικό ραντάρ. Αυτό δεν τα έχουν μπει. Για στείλε μου δύο, καπα-ρό από το ραντάρ για Βεβαίω. Mm. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα. Κάτι και άκουσα, θα... το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιασα. Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγελνε πίτσε. Να το. Και περίμενε τη Μαρία. Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο. Αυτό δεν τα έχουν μπει. Κοίτανε και τα ει το 3A Atlas. Δεν τα λένε όμω. Είναι, είναι κάποια που τα κρύβουν γιατί δεν συμφέρον και Μαρκώνη δεν τα ξέρει αυτά. Α στο χέστο. <laughs> Τέλο πάντων. Τα λέγαμε αυτά τα και εγώ πιστεύω σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου φουσέκη σε σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή. Να πάνε στο Αυγανιστή. καμπούν. Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μήμες μας για πάντα. Δεν ποτέ να το βρει κανένα. Όχι, ναι, θα είναι αστικός μύθος τώρα. Κάτσε γιατί με μπουκωμένη. Κατάπιε. Ναι, δεν μου λε. Σε παίρνουν τι άλλε τηλέφωνα και σε καβλαντίζουν. Έχει γίνει τη μοδά. Ναι, εσύ το έκανε μόδα. Κατάλαβε. Είδαν τώρα ότι επιτρέπεται. Ότι μπορούν. Κόψτε του, τώρα τελειώνουμε. Όμως. Ε, πρέπει να το, το κόψω σε όλε τότε. Πρέπει να το κόψω σε όλε. Σε όλε. Σε θα το κρατήσει γιατί εγώ το έκανα μόδα. Και τι έγινε όποιο το κάνει μόδα, τι πάει να έκανε είμαι μόδα και τυχαίτησε στα A τη. Πάει να πει θα τον κάνουμε Θεό. Έχω κάνει πολλέ μόδε. Δεν είσαι η πρώτη μου. Α δεν είμαι και η πρώτη. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Μόρο μου να σου πω κάτι. κλέβουνε του αγρότε με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φόρο λοταρία που πληρώνε με κάρτα και έπαιρνε, ξέρω εγώ, πόνου από το κράτο για να ήταν μια κλήρωση. Το θυμάσαι. Ναι. Βγήκε ένα τύπο τότε και κατήγγειλε ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο και κανένας δεν το ψάξε ποτέ. Mm. Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε. Άντε Αυτό. καλέ, υπερβολέ. Δεν μου λε, μην έρθει αύριο γιατί έχω ρεπό. Μεθαύριο είμαι απόγευμα. Πού είναι Στον άλυμο. Ναι, το ξέχασα. Κορφού dark story. Κορφού sto... και έκειρα. Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι το ποθίτε τρίγωνο βερμό. Δεν έχουν δει ότι τον πρώην υπουργό Άμυνα του καναδά και για να πάρει. Δεν έχουν δει την τύφλα του τώρα. Εγώ θα σου πω. Τα όνειρα του Einstein, αλλά και τοξικού χαρακτήρε. Μιλάμε για του νέου σήμερα, εκτό από καράτη. Μιλάμε, μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε. Να μάθουν και ψυχολογία λέγεται τώρα. Α, έτσι το πανένα. Πρέπει να πάρουν, να μάθουν. Δεν είναι μόνο τα καράτη, Δεν τα παίρνουν όμω. Αλλά... Δεν μαθαίνουμε Τα ψευδεία κά. Η να δίνουμε και συμβολές γιατί έρχονται διακοπές αλλά να πάρουν κιόλις το βιβλίο τα Όνερα το Αϊνστάιν. Αρχίσαμε τα βιβλία κατάλαβα. Αύριο θα είστε δώστες μία ώρα.